Ο καθένιο, Ελλάδα, ο είμαι ο Αλέξη Τσίπρα και είμαι από την Ελλάδα. Φουλά τα νούμερα πεινά. Εμεί άλλα υποσχεθήκαμε και άλλα κάναμε. Δραχμή τα ακροβατικά. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κολοτούμπα. Οι αλυσίδε δωρεάν. Τι άτιμε τι αλυσίδε. Το πίδι ματσανά, του θανάτου διογραφούμε. Και το πείδημα σε λίγε μέρε θα το ζήσουμε. Το πείδημα θανάτου, δύο τραχμέ. χωρίς πια. Τώρα που αρχίζει να αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην οικονομία, προσπαθούν μερικοί να καλλιεργήσουν πάλι αυτό το κλίμα τη αμφιβολίας. Γιατί κακά τα ψέματα και ένα ευρώ να χάσει έναν για τον ίδιο είναι πολύ σημαντικό. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ είναι απλό. Δεν θα υπάρχουν άλλε μειώσει στι συντάξει. Μπράβο! Δεν θα υπάρχουν άλλε μειώσει στι συντάξει. Αυτό ο τελευταίο είναι ο Κατρούγκαλο. Όπω τον ακούσατε, μα είπε, μα διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρχουν άλλε μειώσει στι συντάξει. Για να λέει άλλε, προφανώ έχουν υπάρξει μειώσει. Όμω μα είχε διαβεβαιώσει και το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο ότι δεν θα υπήρχαν και τότε μειώσει. Τώρα έρχεται να πει ότι δεν θα έχουμε άλλε. Είναι το γνωστό αυτό που, που γίνεται με του Ειρηζέου που κάθε μέρα σε αφήνουν άφωνο, άναυδο με αυτό που ακούς από το στόμα του και το στόμα του λέει τα πάντα, τα πάντα με φοβερή ταχύτητα και κυρίω με φοβερή ευκολία. η άλλη ήταν ο Αλέξη Τσίπρα μέσα στο τραγούδι, το καφενείο Νί Ελλά, τραγουδισμένο από την Μελίνα Μερκούρη. Γιατί βάλαμε αυτό το, καφενείο, αυτό το τραγούδι για να μιλάει για το καφενείο τη Ελλά, επειδή πιο πέρα στο ρεφρέν του καλεί τον κόσμο να περάσει. Γιατί ο, ο Γιώργο Χατρούγκαλο δεν έμεινε μόνο σε αυτή τη διαπίστωση, διαβεβαίωση ότι δεν θα έχουμε άλλες μειώσεις της συντάξει, άλλες μειώσεις, πήγε και παραπέρα, άρχισε τα ταξίματα, άρχισε τη μοιρασιά. Τώρα μόλις αυτό το μήνα δεν κόψανε συντάξει. πριν ακόμη το μαχαίρι που έκοψε τι συντάξει κρυώσει, έρχονται και επιστρέφουν, δίνουν αυξήσεις και μοιράζουν λεφτά στον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, περάστε κόσμο. Δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσεις της συντάξης. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξη. Εράστε κόσμαι, εράστε κόσμαι, εράστε κόσμαι, εράστε κόσμαι. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξη. Γιόταν επιστρέψουμε στην ανάπτυξη κάτι που φαίνεται ίδιο από τον επόμενη χρονιά. Από τον επόμενη χρονιά. Γιόταν επιστρέψουμε στην ανάπτυξη κάτι που φαίνεται ίδιο από τον επόμενη χρονιά. Η άνοδος της οικονομίας θα μεταφραστεί και σε άνοδο το συντάξιο. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη Το είπε πεντακάθαρα, ήταν αμουντάριστο, το ακούσατε Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλη από την ανάπτυξη Η οποία έχει έρθει, έχει έρθει η ανάπτυξη και μάλιστα τη μοιράζουν Και θα στη πρώτη τυχερή συνταξιούχη ενώ μόλις τώρα σας κόψανε Από εδώ και πέρα, ταυτόχρονα δηλαδή, θα είστε οι πρώτοι που θα πάρετε τα ωφέλη τη ανάπτυξη. Ένα-ένα, μην θυμοχτούμε, έρχεται και χειμώνα, κυκλοφορούν και γρήπε, ιώσεις, ασθένειε. Θα πάρετε όλοι, κανονικά, όπω έχετε πάρει τον 1,5 χρόνο από την κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάρετε και τώρα που έρχεται η ανάπτυξη και θα είστε οι πρώτοι που θα ωφεληθείτε. Ελπίζω να μην μα θα χαλάσει ο πόλεμο που ξεκινάει, όπω προανήγγειλε. Χτες η φωτεινή από την τηλεόραση του Sky ελπίζω αυτός ο πόλεμος που ξεκινάει και θα ακούσουμε τώρα να μην μας τα χαλάσει και δεν μοιραστεί το... τα ωφέλη δεν μοιραστούν τα ωφέλη της ανάπτυξης Εκπροσωπούμε τη λεγόμενη αστική κοινωνία για την οποία είναι τιμή μου και καμάρι μου που είμαι αστή στην αντίληψη, στην παιδεία, στην κοινωνική συμπεριφορά <ΣΣ> Ο ναι. κύριος Πολάκης εκφράζει δημοκρατικά ως εκλεγμένος ένα άλλο κομμάτι της κοινωνίας που για μένα είναι ο ταξικός μου εχθρό, δηλαδή εκφράζει το Λούμπεν στοιχείο υπάρχει ταξικός πόλεμος Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Και σε μας θέλετε τίποτα. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Μα όλα τα καλά μαζί. Αφενός ο ταξικός πόλεμος, αφετέρου το μοίρασμα των ωφελών από την ανάπτυξη προς τους συνταξιούχου. Πόσα καλά να αντέξει κάποιο. Το ακούσαμε μόλις. Ε, υπάρχει ταξικός πόλεμος, είναι μεταξύ Φωτεινής Πιπηλή και των Αστών και του Πολάκη και των Λούμπεν στοιχείων, υπάρχει και ένα μίσος μέσα σε όλα αυτά γενικότερα έχουμε μια αναμπουμπούλα, όλα αυτά πάντα σε καλό οδηγούν αν δεν είναι και ταξικός ο πόλεμος, όντω πάνε πολύ καλά τα πράγματα να ακούσουμε όμως περισσότερα ε, για το τι ακριβώς συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος ταξικός πόλεμος υπάρχει ταξικός πόλεμος το λέει ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του το λέω κι εγώ από την πλευρά μου ο ταξικός πόλεμος είναι ότι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ οι άνθρωποι που είμαστε νοικοκυρέοι αλλά καλά άλλα να χαρείτε μιλάτε μου στον πληθυντικό θα με υποχρεώσετε δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώ. οι άνθρωποι που είμαστε νοικοκυρέοι Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Γι' αυτό πρέπει να είστε αλληλέγγυοι και ενωμένοι μεταξύ σας. Η αλληλέγγυη είναι η δύναμη των αδυνάτων, να βγάζει κανείς την ουρά του απεξορίζει ως το πιο εύκολο και το πιο βολικό. Δεν είναι όμως και το πιο τίμιο. Και η Αλήκη μαζί μας. Και η Αλήκη μαζί μας στον ταξικό πόλεμο τέτοιος που είναι ταξικός πόλεμος. Λογικό να είναι και η Αλήκη. Υπάρχουν κάποιες έννοιες. Στην παγκόσμια φιλοσοφία, στην ιστορία, την επιστήμη, την ιστορία έτσι όπω την διαβάζει, λαμβάνεται ο καθένα. Υπάρχουν κάποιε έννοιε με τι οποίε μπορεί να συνονιθεί κάποιο, κάποιοι που θέλουν να αναλύσουν, να μιλήσουν, ανεξαρτήτως αν συμφωνούν ή διαφωνούν. Μια από αυτέ είναι ο ταξικό πόλεμο. Παίρνετε λοιπόν αυτή η ατάκα, αυτή η φράση, και γίνεται μήλος μέσα σε ένα ε, επιχειρηματικό δεδαλώδε πράγμα που συζήτησε δεν λες, ε, δημόσια συζήτηση. Μπλέκονται όλα σε ένα μίξερ, ρίχνονται μέσα εκεί. Ποιο μισεί ποιον, τι εκπροσωπεί ο Πολάκη, τι εκπροσωπεί η Πυπυλή, ποιο είναι ο ταξικό πόλεμο, πώ γίνεται. Με καναπέπτου να σηκωθούμε. Όλα αυτά λοιπόν μαζί. Έχει χαθεί βεβαίω η λογική, δεν έχει κανένα απολύτω νόημα να επιχειρηματολογήσει κανεί σοβαρά για τίποτα. Έχουμε φτάσει σε αυτή τη φάση. Οπότε ακούμε, καταγράφουμε, με την ελπίδα να γίνουν όλα αυτά πράξη. Όλα όμω ταυτόχρονα γιατί μόνο αυτή είναι η λύση. Μόνο αυτή η λύση, δεν υπάρχει τίποτα. Απολύτω. Θα βάλουμε μια πάυση στον ταξικό πόλεμο που ξεκινάει έτσι όπως ξεκινάει και με αυτού τους πρωταγωνιστές για να ακούσουμε το Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος λανσάρεται ως σοβαρός της κυβέρνησης, δεν έχει και πολλούς. Η κυβέρνηση, ενώ έχει πολλού, δεν έχει πολλού σοβαρού, αλλά δεν έχει καμία απολύτω σημασία επίση να είσαι σοβαρό σε αυτή την κυβέρνηση. Γιατί, γιατί μίλησε για το χρέο και μα είπε ο κ. Δραγκασάκη χθε, μιλώντα σε μια επιτροπή τη Βουλή, ότι δεν θα γίνουν όλα αυτά που έχουμε πει για το χρέο ακόμη και μετά τον περσινό Σεπτέμβρη, όχι μόνο στι πρώτε εκλογέ και στι δεύτερε, γιατί το χρέο ήταν θέμα το οποίο το είχαν καταναλώσει, το είχαν φάει. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ ότι έρχεται αυτή η κυβέρνηση για να λύσει τώρα, άμεσα, το θέμα του χρέου. Λοιπόν, ο Γιάννη Δεργασάκη είπε ότι όχι. Τώρα, όχι άμεσα, δεν θα λυθεί το θέμα του χρέου. Το βάλε για το 2018, αλλά να ακούσετε την επιχειρηματολογία, επειδή πρέπει να τακτοποιηθούν όλε οι χώρε ταυτόχρονα, πάει για το 2018. Στα θέματα όμω του χρέου, διατηρώ τι απόψει που είχα. Δηλαδή, τι διατηρώ, Ότι ακόμα και την καλύτερη λύση να πετύχουμε σήμερα. Έχουμε την εξή ιδιομορφία ότι οι πιστωτέ μας είναι και αυτοί υπερδανισμένοι. Δηλαδή μας, εμείς χρωστάμε στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Δεν θεωρώ λοιπόν εύκολο να πετύχουμε μεγάλη απομείωση του χρέους μόνο για την Ελλάδα χωρίς να μειωθεί και το δικό τους χρέος. <ΣΣΣΣΣ> Ακόμα και, ε, πώς να το πω, να έρθουν πολύ ευνοϊκά για τα πράγματα, μιλάμε για μια διαδικασία που εξορισμού πάει και πέρα από το 18. Α, ούτε καν το 2018. Πάει και πέρα από το 18. Έτσι ακριβώ όπω τα είπε, διότι και εμά μα έχουν δανείσει χώρε, οι οποίε έχουν δανειστεί και είναι και αυτέ παρά τα μνημόνια που ήρθαν και φύγανε σε κάποιε από αυτέ και παρά την ανάπτυξη που καταγράφουν κάποια έτη αλλά μετά ξαναμπαίνουν σε ύφεση. Το γνωστό, γνωστός κύκλος που γίνεται τα τελευταία 7-8 χρόνια. Παρά λοιπόν όλα αυτά, χρωστάνε και αυτέ, χρωστάμε και εμεί. Οπότε δεν μπορεί να λυθεί μόνο για μια χώρα, γιατί τι θα γίνουν όλε αυτέ. Βεβαίω, ο Γιάννη Δραγασάκη εδώ ήταν εκτό γραμμή, γιατί θα ακούσουμε τον πρόεδρο, πώ μα διαβεβαίωνε πέρυσι.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 Ε, λοιπόν εμείς σας λέμε ότι αυτή την ώρα διαπραγματευόμαστε σκληρά προκειμένου να τελειώνουμε με τα μνημόνια και δεν υπάρχει περίπτωση εμείς να δεχθούμε συμφωνία που δεν θα εμπεριέχει την προοπτική αναδιάρθρωσης του χρέους προκειμένου με ασφάλεια να βγούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στις αγορές. Αλλιώ τα Δραγασάκης χθε, διαλέγετε και παίρνετε. Τα έχουμε όλα. Το προσφέρει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλόχερα είναι η αλήθεια. Αν θέλετε άμεσα επιχειρήματα, απευθύνομαι προ ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ, ότι βγαίνουμε από το χρέο, ακούσατε αυτά τι δύο διαβεβαιώσεις από τι πολλέ που έχουμε του Αλέξη Τσίπρα, ότι χωρί το χρέο δεν γίνεται. Αυτό ο λαό έχει υποστεί πολλά και και και. Αν θέλετε επίση επιχείρημα ότι δεν πάμε καλά, γιατί οι άλλοι χρωστάνε επίση και άρα δεν γίνεται, Γιάννη Δραγασάκη. Οπότε έχει καλυφθεί όλο το το πολύ εύκολο έτσι και αλλιώς κοινό του ΣΥΡΙΖΑ για να αναμασάει επιχειρήματα που δεν τα πιστεύουν ούτε οι ίδιοι χωρίς όμως να μπορούν να κάνουν και τίποτε άλλο. Έτσι όπως πολύ ωραία έχουν εγκλωβιστεί και αναζητούν λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν όπως όλοι έχουμε διαπιστώσει στην καθημερινότητά μας. Ευτυχώ έχουμε αυτά τα εμβατήρια με αφορμή τον ταξικό πόλεμο τη φωτεινή Πιπυλή. Το ακούμε και ευτυχώ που κάποτε πολέμησαν κάποιοι εκείνε τι δεκαετίε, τι πολύ δύσκολε. Μα έμειναν τουλάχιστον οι μουσικέ, γιατί μόνο αυτό έχει μείνει να θυμόμαστε από όλα αυτά. Όπω βλέπετε, κανένα άλλο δίδαγμα δεν έχει πάρει ο κόσμο από εκείνη τη δεκαετία. Δείτε τι γίνεται στο Ρεόκαστρο, δείτε τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Τουλάχιστον εμεί εδώ ακούμε τα τραγούδια, μα δίνουν ωραίο ρυθμό. Και ε, ε, θυμόμαστε ότι έχουν μια αφορμή που βγήκαν αυτά τα τραγούδια και αυτέ οι χοροδίες και όλα αυτά. Α, νομίζω μόνο εμεί εδώ. Δεν έχει σημασία, α μείνουμε στο μουσικό κομμάτι και μόνο αυτό φτάνει. Αν δεν σε φτάναν όλα αυτά, έχουμε και φω. Βεβαίω το επανέλαβε προχθέ στην Θεσσαλονίκη ότι έρχεται το φω, τουλάχιστον ο ίδιο το βλέπει. Μην τη χαλάσουμε. Το έχει ξαναπεί βέβαια για το φω, αλλά δεν είναι ο μόνο που έχει δει φω. Όταν μόνο αυτοί έβλεπαν φω και κανένα άλλο από όλου εμά, του Έλληνε πολίτε τουλάχιστον, δεν βλέπει φω. Θέλω λοιπόν με δύο λόγια να απευθυνθώ σε κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία, βιοτέχνη ή επιχειρηματία που έχει ήδη σηκώσει στις πλάτες του δυσβάστακτο βάρος, φορολογικό βάρος και να απευθυνθώ σε όλους αυτούς λέγοντας υπάρχει φως το βάθος και το φως αυτό είναι πλέον ορατό. Και το φω αυτό είναι πλέον ρατό. Ωστόσο, για πρώτη φορά τα τελευταία 6 χρόνια έχουμε μένει μπροστά μα έναν δύσκολο κάδο, αλλά μετά από αυτόν βλέπουμε φω στον ορίζοντα. Θα φανεί το φω στην άκρη του τούνελ. Φαίνεται το φω στην άκρη του τούνελ. Στην άκρη του τούνελ. Στον ορίζοντα. Άρα υπάρχει φω στην άκρη του τούνελ. Και το φω αυτό είναι πλέον ορατό. Ο Τουτού ήταν ο Στουρνάρας, η άλλοι τον σαμαρά δεν τον έχετε ξεχάσει. αλίμονο μόνο το Γιώργο Παπανδρέου κανεί δεν τον ξεχνάει. φάρος ο γόλιο πνεύμα, πολιτική στέκει εκεί. Και θα αξιοποιηθεί κάποια στιγμή και αυτό ω εθνικό κεφάλαιο. Όλοι είχαν μιλήσει για το φω στο τούνελ. Έπαιρναν μέτρα κατά του ελληνικού λαού. Τα πλήρωνε ο ελληνικό λαό. Του ψήφιζε ο ελληνικό λαό για να πάρει τα μέτρα, ώστε να μην φύγουμε από την Ευρώπη. Ε, και όλοι αυτοί έβλεπαν κάποιο φω. Ποτέ δεν ήρθε φω με του προηγούμενου. Σα το υπογράφουμε, δεν θα έρθει και με αυτού το φω. Δεν έχει καμία απόλυτη σημασία τι λέμε εμεί. Σημασία τι πιστεύετε εσεί, η πόλη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να το συνεχίσετε γιατί η πίστη δεν πρέπει. Να χάθει μεθαύριο άλλο την γιορτή τη μα. Με την ελπίδα, την πίστη, τη σοφία και την αγάπη, νομίζω. Και τα τέσσερα υποαμφισβήτηση. Αλλά δεν έχει κάποια αξία να τα επισημαίνουμε όλα αυτά τώρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2.11.208.200. Με πολύ μεγάλη χαρά που ο κατρούγκαλος μιλά μοιράζει λεφτά. Και η επιπυλή κηρύσσει τον ταξικό πόλεμο. Αν θέλετε να μοιραστείτε αυτή τη χαρά και να πάρετε μέρο και στον ταξικό πόλεμο και στο μοίρασμα. Ε211208200 το είπαμε κι σας περιμένει στρατιγός, ετιμοπόλεμος, ο apostólis. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το minimum σας κι όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studiopapay@lm.gr. Ο Γιώργος Gvelekidis ρυθμίζει τον ήχο και προχθείσαν η διηθνής έκθεση Θεσσαλονίκης μίλησε ο προθυπουργός Μέσα, απέκσογε γίνανε κάποιες διαδηλώσεις πριν 2-3 χρόνια ήταν απέκσογε κι ο ίδιος Ω διαδηλωτή διαδήλωνε πρόπερση για παράδειγμα, και, και το 2013 απ' έξω μαζί με τον κόσμο, τον αγκάλιαζαν τότε και έκανε και δηλώσει για αυτά που έλεγαν οι πρωθυπουργοί μέσα. Α ακούσουμε μια παλιά δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα του τότε, που άνετα μπορούν να κολλήσει και στον Αλέξη Τσίπρα του σήμερα. Ο Πρωθυπουργό νομίζει ότι επειδή εξαπάτησε μια φορά τον ελληνικό λαό τι περσινέ εκλογέ, μιλώντα για επαναδιαπραγμάτευση, θα μπορεί να το κάνει διαρκώ. Ήρθε λοιπόν σήμερα σε μια πόλη που βουλιάζει, μα ανεργία, στη φτώχεια, στην ανασφάλεια και μίλησε για επιτυχία για τέλος των νημονίων και για πρωτογεν πρωτογενές πλεώνασμα. <Και> Η πραγματικότητα όμως δεν πρόκειται για πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά για πρωτοφανές πλεώνασμα κινησμού, αλαζονίας, ψεύδους και υποκρισίας. Όμως δεν τον πιστεύει πια κανείς, ακόμα και οι δικοί του άνθρωποι που βρέθηκαν σήμερα να κυροκροτούν βαριεστημένα στην αίθουσα της διευτούς Ταξικός πόλεμος. Ουου, ίσα, καθείς, κάνετε... Ταξικό πόλεμο. <συσίλωση> Δεν θα υπάρχουν άλλε μιώσεις της συντάξει. <συσίλωση> Τελείωσε η προσπάθεια. Προσαρμόσει. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξη. Μάκερα! Μια μερίδα με 12 πυρούνια. <συμίλια>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 Που για μένα είναι ο ταξικός μου εκθρός, δηλαδή εκφράζει το Λούμπεν στοιχείο. Υπάρχει ταξικός πόλεμος. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Υπάρχει ταξικό πόλεμο. Κανένα δεν μου γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τη αναλόγως. αναλόγω. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Όλα τα είχαμε, θα έχουμε και τον ταξικό πόλεμο. Η πέμπτη δημοτικού κατά τη τετάρτης δημοτικού. Οι τάξει πλακώνονται μεταξύ του. Πού να εξηγεί τώρα ότι και ο Πολάκης είναι στην ίδια πλευρά με τη φωτεινή πυπυλή και ότι υποστηρίζουν την ίδια τάξη την άρχουσα τάξη και ότι ταξικός πόλεμος σημαίνει εργατική τάξη κατά της αστικής τάξης αυτό είναι κανονικά έτσι ορίζεται παντού στη λογική καταρχήν και όλα τα υπόλοιπα είναι για να λέμε και δεν ε, παλεύει ο καλοχτενισμένος και ο μπανιαρισμένος με τον άπλητο και τον μαλλιά αυτό δεν λέγεται ταξικός πόλεμος ούτε ο αστός κατά του Λούμπεν στοιχείου, που, που τι είναι Λούμπεν στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε όλα αυτά τα αφήνουμε στην άκρη, ταξικός πόλεμος, όπως το ακούσατε, ντυθείτε αναλόγω, γιατί πρέπει να θα μετρήσει πάρα πολύ τον dress code σε αυτόν τον ταξικό πόλεμο που έρχεται σύντομα. Στο σαν σήμερα, αν μπει κανεί σήμερα, θα δει ότι έχει γενέθλια η Τζάκρη, η σοσιαλίστρια, έχει προέλθει από το σοσιαλιστικό Πασόκ, είναι υπουργός βιομηχανίας αυτήν εδώ την κυβέρνηση και λογικόταν προέρχεται από το Πασόκ να πας κάπου πιο αριστερά που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Και ότι ο χοδιωτισμό ο σημερινό και ο, ο, ο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ μα οδηγεί απευθεία στη δραχμή και πρέπει να το ομολογήσει αυτό, κάποια στιγμή. Πού όταν του δόθηκε η ευκαιρία να ε, θέσει στην πράξη και να εφαρμόσει όλα αυτά τα εφάνταστα, τα οποία έλεγαν για τα μπαούλε του καταθέσεων που υπάρχουν στι τράπεζε, για το φοβερό πρόγραμμά του το να παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα από όλου του πολίτε που έχουν εισόδημα πάνω από 2.000 ευρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει πραγματικά ναι. να κυβερνήσει τη χώρα. Όποιο ποσοστό και να καταγράψει τι εκλογέ. Δεν θέλει πραγματικά να, να κυβέρνησε τη χώρα. Θέλει μόνο να λαϊκίζει και ενδιαφέρεται μόνο για την μικροκομματική του επιβίωση και για λόγου μικροκομματικού πολιτική σκοπήματο. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, Που είναι ο Πουτσίνι σήμερα, Που είναι ο Βάγνερ σήμερα. Η Τζάκρη από τα παλιά όταν ήταν πασόκ και έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αλλάξαν οι συνθήκε. Ξέρετε τι σημαίνει κάτω από αυτή τη φράση. Και τώρα δεν τα λέει όλα αυτά. Φαντάζομαι δεν τα υπογράφει κιόλα. Λαό μέρο Α. Καλησπέρα. Γεια σα. Για την εκπομπή που παίζει τώρα, θέλω να πω κάτι. Πείτε μου. Ε, γιατί όργα τρέμε, δεν λέει. Ναι, ναι. Σε θα πρόταση αυτό. Η όργα τρέμει μόνο όταν η φωτειδή πυλίει. Πολύ καινούριο. Αυτό είναι δικό σα πρωτότυπο, δηλαδή. Φουάγεται εξαιρετική ιδέα, μου φαίνεται. Τώρα σα ήρθε, είναι φρέσκο. Να, Μην πείτε. είναι λοιπόν ένα κλεμμένο, α πούμε. Ε, πω, εντάξει, είναι αυθεντικό, δε είναι, δε είναι δικό σα τώρα. Θα το, πείτε. θα το πω, θα το πω. Να είστε καλά, πολύ καλό. Ευχαριστώ, γεια. Γεια, γεια. Μα χορτάσατε χιούμορ. Ωραία, παιδί μου, ακούτε με και λέει σε δύο χρόνια, άμα θα αναλάβει την κυβέρνηση, θα μειώσει τον έφη 30%. Καλά, εδώ θα ξαφανίσει τα Εξάρχεια, θα τελειώσει τα ε, Περιμένουμε πολλά από τώρα. Εγώ θέλω να βγει αύριο, όχι μαλακίες, Όχι ε, τίποτα ε, άλλο. Ε, έχω αγωνία ε, να δω πώ τελειώνουν ε, τα Εξάρχια. Ε, Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, οι βουλευτέ του και οι του με τσεκούρια έχουν ανδρωθεί, Πώ να μην τελειώσει τα Εξάρχια, έχουν τον τρόπο του. Όσοι για τον έφια που λέει. Έχει ακούσει κανένα δεξιότηκαν κροατή να λέει ότι μειώθηκε το έφια, εγώ το λέω, από 1350 έδωσα 1050. Άλλωσα από 1080 από 180 έδωσε 140. Μειώθηκε για μειώθηκε σχεδόν 3%. Ζήτω ΣΥΡΙΖΑ, Ζήτωσα. Όχι, όχι, δεν λέω ζήτο το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πει το ΣΥΡΙΖΑ, δεν καταλάβαιω. Δηλοστιότερο γιατί να μην πούμε ζήτο. Αυτά που λέω με το 33%, μετά από δύο χρόνια που θα έχει πέσει, θα κάνει 3% έκτο. Το κανον Σύριζε. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα του Μητσοτάκη και εκείνη η κολοπηλάλα που το παλεύει μπας και προκαλέσει εξελίξεις είναι αυτό, ότι σου λέει γίνει καμιά μαλακία και καλυτερεύσουν Είμαστε. τα πράγματα από αρχές του 17 και πάνε καλύτερα στο 18 Είμαστε. και το πιστωθεί Είμαστε. όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ τη γαμήσαμε, θα βγαίνει 20 χρόνια αντίο ζωή Μου λέτε, Ρε, τι γίνεται με αυτού του αριστερου, γιατί είναι κατά του διαλόγου. Αφού σα είπε Βασίλης, δημοσιογράφο. Α, ο Γιορρο Βασίλισ, η Α, Αφού του αριστερού. Εκείνη Πιτασύν, αλλά και η κανονική ο Καλαμούκη, α πούμε. Καλαμούκη είναι η κανονική αριστεί. Λέει, τι λέει τουλάχιστον η κανονική. Από το καλαμπού κατέτρε και λίγο, λέει, ε, αυτό το θέμα είναι η μεγάλη συζήτηση. Αυτό το θέμα είναι η μεγάλη συζήτηση. Κάντε με τη μεγάλη γα... συζήτηση. Ο καλαμούκη, λέει ότι είναι κανονικό αριστερό. Ο, ο καλαμούκη που λέει του αριζαίου συριζαβήτε. <laughs> Αν λέμε του συριζέσυου συριζαυγή. Στου Ισαβήτε, τι θα του πούμε που κρατάνε και μαχαίρι. τι μου λες τώρα για τον καλαμούκι σου μιλάω. Για τον φίλο καλαμόκι σου μιλάω. Γι' αυτό σου λέω και εγώ. Και μιλάμε <σ waren> τώρα ότι αυτή είναι η σοβαρή αριστερή. Άσε μας κουκλίτσα μου. Ναι. <σι invaded> η Ελένη Λουκά είμαι. Έλα σου πω, Αποστολή δεν τρέπεστε, βρέ, να βρίζετε να λέτε προσευχέ να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τροπί σα να βρίζετε την ορθοδοξία. Ελένη, το κατάλαβε, σα πω. Ναι, τι σε. Ναι, πε μου, τι θε. Σέσβησε μια καινούρια που βγήκε. Έχω μια νεολουκά. Θα αρχίσει να βγαίνει και στι κάμερε μπροστά. Υπάρχει ανταγωνισμό, ελεύθερη αγορά, sorry. Ποια είναι αυτή που <laughs> <laughs> με βγεί, ξέρω, και δες. Μια άλλη καινούρια. Και τι λέει αυτή. Και κάτι αυτή του Χριστού κατά του Σωτανά τέτοια, δικά σου. Ε, μπρα... Μωρή θα σου πάρει τη δόξα. Δεν με ενδιαφέρει η δόξα. Τι Μα... δεν σε ενδιαφέρει εσένα, Τι να λένε για την ορθοδοξία. Λέει. Αλλά... λέει για την ορθοδοξία, αλλά δεν το λέει στο σπίτι τη. Πάει και το λέει έξω. Το λέει εδώ στο ραδιόφωνο. Βγαίνει στα κανάλια πριν μεθαύριο. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, μακάρι θα σε ξεχάσουμε όμω εσένα. Τι θα κάνει, τι θα σε κάνω πει, εγώ. Με Υπάρχει ταμείο ενεργεία για ζαβού. Όχι μία κυρία να εκατομμύρια γυναίκε να βγαίνουν να Α, αυτή, είναι ειστε, είστε δεκατομμύρια αυτές οι πλητριασμένες Εσύ, ντροπή σας που βρίζετε νορθοδοξία και κοροϊδεύετε το... έτσι δώσε, πες, πες τα μωρίου λουκά δείξτε ότι είστε αυθεντική you που έρχονται η μητασχιόν εδώ πέρα ψηφθουλουκάδες Αυτή η αυθεντική είναι σατανική αυθεντών, είναι, σατανική. είναι το δρόμο θα... του σατανά ο πατέρας σας, ο πεντικός σας είναι ο σατανάς ντροπή σας είναι αυτό που λέμε ο σατανάς δεν έχει όρια η Προσευχή. Τα έχει ω αγορέο πρώτο. Άκουσα την προσευχή. Έφαγα τη γύνα. Σαν να ζητάω. Σκίζω τα βουνά. Την δικιά σου και παντού ρωτάω. Τι είναι αυτά τα πράγματα που βρίσκω. Ποιο είναι τα μάτια που αγαπάω. Και κοροϊδεύετε την τα μάτια που αγαπάω. Αστήρευτη, ε, δεν παίρνεις καμπάρδι, δεν κουράζει με τίποτα. Σα αφήνω εγώ για να ξεκουραστείς. Έλα, έλα. Δεν θα υπάρχουν άλλες μειώσει της συντάξει. Τέλειωσε η προσπάθεια προσαρμογής. Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξη. Περάστε, κόσμη! Περάστε, κόσμη! Από εδώ και πέρα θα μοιραστούν τα ωφέλια από την ανάπτυξη. Περάστε, η άνοδος της οικονομίας θα μεταφραστεί και σε άνοδο των συντάξεων. Περάστε κανονικά, κόσμε! Και προσπεράστε αν γίνει κάτι διαφορετικό. Στο Ωραίο το ξέρετε το θέμα παίζει από προχθές. Παίζει μήνες το θέμα του Ρεοκάστρου, γιατί εκεί οι κάτοικοι γενικώ δυσφορούν είναι πολύ καθαροί και δεν θέλουν να έχουν δίπλα τους τίποτα. Δεν το λένε έτσι ομά αλλά έτσι ακριβώς είναι. Είναι αρχές φασισμού κανονικά όταν μισείς, όταν φοβάσαι Το παιδάκι, τον άλλον, τον ξένο που ήρθε για λίγο, ο οποίο μάλιστα είναι και κυνηγημένο από βόμβε ή από ανέχεια στη χώρα του. Όταν έχει μπει σε ένα τέτοιο τρόπο σκέψη, λογικό είναι και ξέρουμε όλοι που φτάνει αυτό. Οδηγεί αμέσω. Είναι μαθηματικό αποδεδειγμένο που ακριβώ μπορεί να οδηγήσει. Έχει γίνει άπειρε φορέ στην ιστορία. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα που παίζει στο διαδίκτυο. Είναι ο Δήμαρχος που μιλάει και με του κατοίκου, οι οποίοι είναι πολύ αγανακτισμένοι για όλα αυτά που γίνονται και ψάχνουν να βρουν τη λύση. Εντό νομίμων πλαισίων, εκτός νομίμων, ο Δήμαρχο ο κύριο Αστέριο Γαβότζης και ένα κάτοικο εκεί της περιοχής. Εμεί αν δείξει καμία από του ενημέρωση. Τι δημίζουν, πότε, έτσι. πώ αντιδράσουμε αυτό, δεν είναι. Φτάζω και εκεί, αν λίγο περιμένει, έξω την καλά ότι Δημόσια τάξη, ότι φασιστικοποιείται η τοπική κοινωνία, είπα ρατσιστή, είπα ξενοφοβικό, δεν είμαι τίποτα πολλά όλα αυτά. Ξέρετε πολύ καλά είναι. <laughs> από το 2002 με ξέρετε πολύ καλά ποιο είναι. ούτε είχα ούτε αποκλείσω στο μεγαλό. Το αντίθετο. Γύρω πιο δημοκρατικό. Άρα λοιπόν, μακριά από μένα αυτέ τα μέλη. Και από μένα μακριά και σαν διοίκηση, όχι μόνο εγώ, από αυτέ τι νοσοληψίε κάτω τραπέζι. Και φτάμε στο διατάφτο. Που σαν διοίκηση δεν έχω κανένα δικαίωμα να παρέμβω. Μπορείτε να παρέμβετε εσείς. Πώς. και. Νόμιμα. Πώ. δεν υπάρχει. Νόμιμα δεν υπάρχει. Άρα μου λέει θα πάω να ανοίξω κεφάλαια. Πράγμα. Αυτό που κάνω σε το εδώ πέρα. Δείτε το κιόλας γιατί δεν ακούγεται και πολύ καθαρά. αφενός η διαβεβαιώση του ίδιου του Δημάρχου ότι εγώ δεν είμαι ρατσιστής, Είναι δυνατόν είμαι δημοκράτης ή δεν είμαι φασίστα. Αλλή μόνο. Κανεί δεν μπορεί να διανοηθεί να τον Έτσι το συγκεκριμένο δήμαρχο άλλωστε είναι ελάχιστοι αυτοί οι φασίστες που δηλώνουν φασίστες και κυρίως είναι με κλεγμένα μέλη του κοινοβουλίου και κάποιοι γύρω από αυτού. Όλοι οι άλλοι δεν είναι φασίστες, δεν θέλουν να είναι φασίστες, είναι όμως αλλά αυτό είναι ένα ψυχολογικό, ψυχαναλυτικό θέμα. Ξεφεύγει από τα όρια αυτής εδώ της ιστορία. Το δεύτερο είναι ότι λέει ο ίδιος τους δημότε εκεί τους αγανακτισμένους ότι δεν μπορεί νόμιμα να κάνει κάτι. Ε, με άλλα μέσα μπορεί να γίνει και από κάτω ρωτάει ο άλλος να σπάσουμε κεφάλια και λέει μπράβο εσύ το είπες εγώ δεν στο είπα αυτό για να μην έχει ευθύνη και ως δημόσιος άρχοντας γύρω από το σπάσιμο των κεφαλιών αυτός δεν είναι φασίστας όντως η ιστορία έχει πολύ συνέχεια γιατί βγαίνουν και γονείς και λένε ότι έχουν ερωτηθεί καν για το ομόφωνο υποτίθεται ψήφισμα αλλά ότι υπάρχει θέμα παντού στην Ελλάδα, στο Ρεό έχει φανεί τώρα, μπορεί ο καθένας να το καταλάβει το θέμα αυτό έρχεται τώρα φιλτραρισμένο στα σαλόνια της ενημέρωσης και ήρθε έτσι λοιπόν χτες βράδυ στον Μποκδάνο Α, θα σας πω το εξής κύριε Δήμαρχε έχει ειδικό ενδιαφέρον η περίπτωση του Ρεό Κάστρου διότι εάν προχωρήσει το σχέδιο για το οποίο έχω κάποια χαρτιά επάνω στο, στο γραφείο από το Υπουργείο Εσωτερικών για την διάχυση των ε, μεταναστευτικών πληθυσμών. Κάνω μια παρένθεση, ένα πράγμα το οποίο δεν ακούω είναι ποιοι είναι πρόσφυγες, ποιοι είναι μετανάστες. Πρόσφυγες είναι αυτοί που πεθαίνουν από βόμβες, μετανάστες είναι αυτοί που πεθαίνουν από πείνα στη χώρα τους και οι δύο θα πεθάνουνε γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες ζωής σε αυτές τις περιοχές και αναγκάζονται να πάνε κάπου αλλού. Να φύγουν δηλαδή από το μέρος τους, όπως Μπορεί κάποια στιγμή, δεν το εύχομαι, σε καμία περίπτωση, να αναγκαστούμε εμείς να φύγουμε από αυτό το πολύ ωραίο μέρο που τόσο πολύ το αγαπάμε, αλλά οι συνθήκε να μα κάνουν να φύγουμε. Κάποιοι έχουν φύγει για άλλου λόγου, και να πρέπει να βρούμε λύση, ανθρωπιά, κάπου αλλού. Τι σημασία έχει αν είναι προσφυγόπουλο ή αν είναι μεταναστόπουλο. Ένα παιδάκι είναι 6, 7, 8 χρονών που όσο θα κάτσει στην Ελλάδα, δεν θέλει να κάτσει εδώ. Δεν θέλει να, κάτσει εδώ. Δεν θέλει να πάρει τίποτα από την Ελλάδα. Απλά το πέταξε η μοίρα, η κακή του μοίρα εδώ. Έτσι όπω το πέταξε και αν πρόλαβε να φτάσει ζωντανό, όσο λοιπόν θα κάτσει, να μην γυρίζει. Γιατί μπορεί να κάτσει και πέντε και δέκα χρόνια, να μην γυρίζει από εδώ και από εκεί, να μάθει πέντε πράγματα, να αγαπήσει την Ελλάδα, ώστε να μπορεί μετά να θυμάται την Ελλάδα ή αν ριζώσει εδώ και είναι άξιο να μείνει εδώ, να ζήσει όσο γίνεται αρμονικά με του άλλου, του ντόπιου, του καθαρού. Τι σημασία έχει από τα μέσα ενημέρωση να μπαίνουν τέτοιε διαφορέ. Ποιο είναι ο μετανάστη και ποιο είναι ο πρόσφυγας. Είναι ξένο και ο ξένο ζητάει ανθρωπιά. Αν υπάρχει, τη δίνεις. Αν δεν υπάρχει, πολύ σύντομα θα γίνεις και εσύ ξένος. Τι έγινε με την έκθεση, Όλα καλά. Άριστα. Σοβαρά, είχε πάει κι εσύ. Όχι. Μου φαίνεται ότι σε είδα στην πρώτη σειρά. Ωραία, και πρέπει να το λε στον κόσμο. Μέιδε, είσαι και να το δει πράγμα... για σένα. Αυτά τα, τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Όχι, θα σε ξεφύλλα ξαφνικά στα γεράματα. Γίνεσαι, δεν γίνεσαι ξεφύλλα. Σε όλου λε ότι είσαι σιριζέο. Α το λέω. Ή... Άμα το λέω είμαι. Και το χαίρομαι που είσαι σιριζέο γιατί όταν υπάρχει διαφορετική γνώμη μπορεί να κάνει και συζήτηση. Έτσι. Άμα ταιριάζουν οι άνθρωποι στι ιδέε, δεν μπορεί να συζητήσουν. Εσύ τι. Εγώ είμαι Κουκουέ Α, ωραία, έχουμε διαφορετική γνώμη να τα λέμε τότε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ναι, ναι, όχι ότι το 1821, όταν η Ελλάδα προσπάθησε να απελευθερωθεί, αυτοί όλοι οι φίλοι μα, οι Σιμερινοί, οι Γάλλοι, οι Εγκλέζοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, όλοι αυτοί οι φραγκολευαντίνοι που μπήκαν οι εγκλήτε, μα επέβαλαν το Γλίξμπουρκ Το 1821? Μπορούν... Το 1821. Καλά το θυμάμαι. Με... Ε, έκανα την... πρώτα μια διευκρίνηση. Μετά την απελευθέρωση, μα φέρανε του Γλίξμπουργκ. Mm. Λοιπόν, αυτού του είχαμε στο Σβόρκο μέχρι το 1974. Μάλλον του έδιωξε ο Παπαδόπουλο που τον κυνήγαγε από χωριό σε χωριό. Ντέ και καλά τον Κωνσταντίνο. Κουκουέ δεν μου πολύ φαίνεσαι. Τι Θα είναι το πω το... από τώρα, ε? Η ιστορική αναδρομή δεν έχει καμία σχέση με το τι είσαι. Η ιστορία είναι η ιστορία. Ε, ξαφνικά πώ τη διαβάζει. Έχει και μια ανάγνωση τώρα. Αν διαβάζει τα βιβλία του Άδων ή δεν είναι η ίδια η ιστορία. Αντιλαμβάνεσαι τι διαφορέ, πιστεύω. Τι αντιλαμβάνομαι, αλλά δεν έχει σχέση. Δεν κυνήγα και ο Παπαδόπουλο που το είχαν τότε και τα ραδιόφωνα. Γιατί εγώ έχω ακούσει. Δεύτερη φορά Παπαδόπουλο για κουκουέ. Ξαναμουβρωμά λίγο. Πε πάντυ... μου τη διεθνή σε ένα λίγο. Για να σου μυρίζει, στου Ιριζίου μυρίζει. Ο κομμουνιστή κατάλαβε. Πε φλωράκι, φλωράκι, φλωράκι. Τρει φορέ φλωράκι, φορά... στο γρήγορο. Πώ τη λέγανε τη γυναίκα του Χαρήλαου. Τίποτα, σε κατάλαβα. Εντάξει, έλα χάρηκα. Άκουσε ένα σύντομο. Ναι, ναι, ξέρω, ξέρω. Να τελειώσετε. Ναι, ναι, ναι. Να του παζουν λόγια του δικού σου του Παπαδόπουλου στον τάφο. Ήθελα να κάνει επαιτίου μνήμη. Α, χ Η χρυσή αυγή πώ πάει με το ΣΥΡΙΖΑ, Πώ συνδυάζεται που εχθέ ο συνάδελφό σου έλεγε του ΣΥΡΙΖΑΕΟΥ ΣΥΡΙΖΑ αυγήτε, ΣΥΡΙΖΑ αυγήτε κύριε, μην τα λέτε λάθο. Τι είπατε, ΣΥΡΙΖΑ αυγήτε του είπε. ΣΥΡΙΖΑ αυγήτε, απλούστατα να ξέρετε ένα πράγμα. Ό,τι και να κάνετε, ό,τι και να φτιάξετε, μεθαύριο όταν θα αρχίσουν και οι άδειε των ραδιοφωνικών σταθμών, Να δω αν θα τα λέτε αυτά στο ραδιόφωνο ή θα κλαίτε. Ξέρει κάτι, σαμαρά θα λέμε και θα κλαίμε. Άπατε. Σαμαρά θα λέμε και θα κλέμε. Δεν μιλάμε για το Σαμαρά. Μιλάμε για δυτικό πολίτευμα. Εδώ δεν έχουμε δυτικό πολίτευμα. Εδώ εσείς ρεζιλεύετε όλον τον κόσμο όταν δεν είναι αριστερό, όταν δεν είναι Βελοχιώτης. Ε, βάλτε και τον ύμνο του Βελοχιώτη και ε, στάρματα σαν ομάδα να μάθαν να αρχίζετε κάθε μέρα. Α, Α μην, μην, μην, μην μας βάζετε δεν το έχουμε και σε τίποτα. Το πε, το ζήτησε, θα το βάλω. Το θέμα είναι μην το βάλετε εσεί που καπηλεύεστε ε, διάφορα. Ε, διάφορα. Η Σιριζέη, ένα... το Σιριζαυγίδη, εγώ δεν τον Η Σιριζέη Ναι, να έχει ένα πράγμα υπόψη σου. Αυτά, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο στο Ελλάδισταν. Και εσεί οι άνθρωποι μεθαύριο, όπω και οι υπόλοιποι, να δω που θα βγείτε και θα παρακαλάτε και θα κλαίτε, γιατί θα χάσετε τις δουλειά σα που θα σα κόψουν και εσά τι άδειε. Το λέτε με μια σχετική ελπίδα και μια χαρά να γίνει, βλέπω. Πώ να το, το πω, λέω... Είναι μια σκατοψυχιά Εντά παραπανήσια, θέμα... θα το έλεγα. Σκατο... Αλλά σιριζέο είστε, δεν μου κάνει εντύπωση. είσαι, αγόρι μου, μου. πε ότι απένουσα είναι η οπορτούνα. Α, αυτά να τα λε Που θα, θα κοιτάξουν για τι άδειε. Να κάνω μια ερώτηση. Ξεκινήσατε και εσεί από το κουκουέ, Όχι. Α. Εγώ δεν ξεκίνησα. Εγώ ήμουν άευ από το Πολυτεχνείο. Καλά, αυτό το έχουν πουλήσει πολύ Αλλά καλά κάνει. Πουλάει ακόμα να το λε. Έχουν καπηλευτεί το Πολυτεχνείο, κνόδαλα. Εσύ γιατί να μην το πει. Το Πολυτεχνείο να μην το πιάνετε στο... Δεν πιάνουμε το Πολυτεχνείο. Τα σούργελα αυτά που το πουλάνε από εδώ και από εκεί το περιφέρουνε. πιάνουμε. Γιατί λοιπόν, το πολυτεχνείο... α από εδώ χάμου. Πολύ <Τι> Εδώ τελειώσαμε όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα περίπου. Ακολουθεί ο λαός ο οποίος μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπλο. Γεια σας. Έλα, Βαστολί. Έλα. Δεν θα το πιστέψεις. Εντάξει, το γερικό είναι έχω... ευκολόγο, το έχω να μι... Έχουμε να μιλήσουμε δύο χρόνια. Ποιος... Εντά, έχω να πάρω τηλέφωνο δύο χρόνια. Πόσο Ποιος... Ποιος... ήταν η δεξιά, είχα κέφι για μανικίε, <στά> μαπ... τώρα μου έχει πέσει το κέφι. Από που με παίρνει καλά και σα Μα. Γιατί να κάνω, λέω. Τέλο πάντων, ε, και η πλάκα να σε πήρα τώρα μετά από δύο χρόνια. Ναι. και Βγήκε Και πλάκα αυτό. αυτό είναι σοβαρό θέμα. Το θέμα δεν έχω Λοιπόν, <χάζει κάναμε. χρύμμα> καλά, περνάγαμε, <που πέρα> <πέρα χαλώ> <πέρα> <χαλώ> αλλά το θέμα είναι ότι τότε είχα όρεξη γιατί είχαμε του δεξιού απέναντι. Τώρα έχω <χι> να πω ότι. Του δεξιού το έχουμε απέναντι, μην μπερδεύεσαι. Έλα, ρευροβοκουμούνι, <χι> τώρα για σένα, δε. Εγώ, που... εγώ του ψήφισα, το έχω πει αυτό. Τι <χι> να κάνω. Εντάξει, <χι> ψήφισε ξαφνικά του δεξιού, τι πειράζει, δεν πει τρέπεσαι. Μια και σε πειρα, επειδή είσαι χορηγό του συνεταιρισμού ζωγράφου όπω θυμάσαι, θύμισε ότι εξακολουθούμε και υπάρχουμε. Η περιοχή? Όχι, ευλαμμένο συνεταιρισμό. Α, μπράβο. Άντε, καλή ύπαξη εύχομαι. Μα έχει με την Υπάρχει γαρτσ Α, θα πούμε πράγματα, μα δεν κάνετε και τίποτα. Πώ δεν κάνουμε, συνέχεια κάνουμε πράγματα, αλλά δεν σε έπαιρνα γιατί δεν είχα διάθεση. Α πούμε, Άντε, το σύριζα. Λοιπόν, Άντε, αγαπάω πολύ. Είναι καλά, έλεγε. Εχθέ άρεσε να λε εκεί για το κορμί σου και έπαθα λίγο τρακ και ξέχασα να ρωτήσω Ελληνοφρέμια. Θα έχει όλη τη σεζόν Θα δείξει. Δεν ξέρει. Ξέρω. Ε, για πε. Θα έχει, ναι. Αληθεύει. Τώρα το που και πώ δεν έχει σημασία. Εσένα σε αν έχει. Καλά, έχει λίγο σημασία το για πες μου πού. Για παίζουμε που έχει σημασία. Μαρνάκι, δεν έχει σημασία. Πες μου έναν καθαρό να πάμε να δουλέψουμε σε έναν καθαρό. Άσυ με τώρα με διχάζει. Μα τι να κάνουμε. Yeah. Αλλιώ θα κάτσουμε σπίτι μα. Έναν καθαρό παίζουμε. Να πούμε ότι θα πάμε σε αυτόν, στον έναν καθαρό. Δες, τώρα. Ε δεν έχει ελληνοφρένηνη απάντηση και σπίτια μας και αντίο ζωή. Καταρχήν σαν επίσημο πλέον γραφείο τύπου των γονέων της Αρτέμιδος να σου πω ότι έχουμε δεύτερο λύκειο. Εγκαινιάστηκε το δεύτερο ηλίκιο χθες. Τι άλλο θέλετε ρε που. Άντε, τώρα να βγάλετε καμιά ανακίνηση και θέσει του Ορειό κάστρο, τι ωραίε. Δεν έχει τι προδιαγραφέ που θα έπρεπε για τα παιδιά. Αλλά έλεγα καημένη σχολείο όμω. Και να έχει τι προδιαγραφέ, εκτηριακά δεν τι έχει ματισιακά. Οπότε και έσφα. Το Μα, απάνω, τον καλό το λόγο των <σκυρίζει> να θυμίσω για του γονεί οι οποίοι δεν πιστεύουν τι κινητοποίηση ότι μέχρι και τον Ιούλιο έγινε κατάληψη του Δαρχείου. Τα παιδιά βγήκαν στου δρόμου πολλέ φορέ για να διεκδικήσουν το δεύτερο Λίκιο. Επαναλαμβάνω προφανώ κάτι αυτή η δημοτική αρχή έκανε καλύτερα του προηγούμενε. Μπορεί να έπαιρνε κάποια. Οι άνθρωποι που τράπηκαν, που φοβήθηκαν, που ήρθαν σε δύσκολη θέση. Αυτή η καινούργια αρχή είναι η Σιριζέη. Όχι, όχι. Είναι... Υπάρχουν τρει παρατάξει τη Νέα Δημοκρατία. Κάποτε είχε 12 υποψηφοί, 12 συνδυασμού στην Αρτέμιδα. Δεν βγάζει άκρη. Και η προηγούμενη τη Νέα Δημοκρατία ήταν και αυτή τη Νέα Δημοκρατία είναι. Πώ θα βρίσκουμε μεταξύ του, δεν ξέρω. Θα βρίσκουν. Όσο συντηρείται το θεματάκι τη πέμπτη συστηματάκι, θα βρίσκουν με ενσχη. Έτσι, έτσι. Εγώ λοιπόν κοιτάω τη δουλειά μου. Κοιτάω ότι αν ήμασταν οι γονεί αντί για 100 ή μπορεί να είχαμε και αθλητικού χώρου που αξίζουν στα παιδιά. Εχι να ικανοποιηθεί. Και μπρήκες... σου δώσω ένα σχολείο κάτσε και τώρα και άλλε κινητοποιείται για αθλητικού χώρου τώρα. Ε... Μετά θα συστήσετε και τη ζωή σα πίσω, άσφαμαστε αγάπη μου. <ΣΣΣ> σε μια πέστε, σε μια χώρα που δεν παρέχει τα αυτονόητα, προφανώ πρέπει να διεκδικήσουμε. Διεκδικήσαμε το λίκο και ξεκινήσει από τον Σύμβιο Τζάκο, έναν μεγάλο αγωνιστή τη περιοχή που του είχε πρίξει και συνεχίζουμε. Γονίσει, ξυπνάτε, ειδικά στι μικρέ κοινωνίε μπορούμε να διεκδικήσουμε και αν είμαστε περισσότεροι θα έχουμε κι άλλε απολαύσει για τα παιδιά μα. Τους... Εγώ δεν είμαστε πολιτικοί να πάμε το κουσμό. Να κόψουμε κορδέλα, άλλη είναι η δικιά μα δουλειά. Αποστολή. Έλα. Τι κάνει, Καμάρι, μου. Κιέσαι. Καλησπέρα, η Δημητρούλα είμαι. Γεια σα, Δημητρούλα μου, τι κάνει. Καλά, μου νομίζει. Να σου πω, να σου πω, ο Λεβέντη, έχω καταλάβει τι είναι. Γερολαδά, σαν και αυτού που είχαμε στην κατοχή. Αυτά τα μουσχάργια, οι βουλευτέ που έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα. Ναι, και α το πει κάπου τελώ πάντων ότι όταν γίνουν εκλογέ, να μπορεί να βάλει υποψήφιο βουλευτή που το κόμμα τη Μέρκελ. Τι μα τα πρίζει εδώ, τα πάνω και τα κάτω. Α, εισηγητή με τον κολόγερο. Α, παπά. Πα. Εντάξει, κάπου like... μου, λέει ρέμψε. Να σου πόντω στεναχώρησε το σημείο χθε, με βρίζει πολύ. Δεν πειράζει, σχέστηκε. Είπε ότι. Ολοκλη... Πώ ολοκληρώθηκε η τιτάνια και η αγωνιώδη προσπάθεια. Αγωνιώδη? Ναι. Top. Τι θα τον κάνουμε από Τραβάει. Πώ να το παλεύουμε. Θα τα μάθει το παιδί. Να το στείλουμε στο σχολείο του Φίλιμπα και μάθει τίποτα. <laughs>